101.5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρεγάμου το να χρησιμοποιήσουν ή άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεφούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε το καροτσάκι με το χερσόιμπλεκ, να το μετάξετε στην Ψιτάλια στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες χώρες γέλα πάει, γέλα σου λέω είχε ασχ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 Καλή σα ημέρα κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στους 101,5 FM και STEM. Κυρίε μου και κύριοι, καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα, όπω είπαμε. Με θα είμαστε καμιά ώρα, Είμαι ο Γιάννη Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, εδώ είμαστε. Να σε καλά δε Παλιγάρι, καλή σου μέρα Αφή όχι το δηλαδή, Να σε καλά, δηλαδή, να σε καλά, δηλαδή, ευχαριστώ πολύ δηλαδή, καλημέρα. Δηλαδή. καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Έλληνοι Οι Έλληνοι εόρτασαν και φέτος το Πάσχα με εντολή Σαμαρά Ανεστήθη με εντολή Σαμαρά Δια μίαν ακόμην φορά Με την αξιοπρέπεια να παίζει κλουτσοπατινάδα και γροθίδι για το αρνί των 3,99% γιατί όπως είπε και εκείνος ο Σοφότατος, το είχαμε ξαναπεί παλαιότερα σε τούτες εδώ τις εκπομπές Η πείνα έρχεται και φεύγει, η αξιοπρέπεια αν φύγει δεν επιστρέφει ποτέ Και μη μου πείτε τώρα σε όποιο χώρο και αν ανήκετε ότι σας έχει κατακλείσει η αξιοπρέπεια Και νιώθετε, ε, τη νιώθετε δηλαδή να σας φουντώνει τα στήφια. Με την αξιοπρέπεια λοιπόν να παίζει χολτσοπατινάδα για το αρνί των 3,99 Τις κυρίες Τις μαυροφορεμένες να μοιράζουν 50 και 100 χιλιάδες ευρά Για να φάει αρνί ο πτωχός Έλλην ο Με τη φιλανθρωπία στο έπακρο λοιπόν όπως είπαμε Οι Έλληνοι εόρτασαν το Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα Τζάπα λοιπόν <Τοποιητικά> Και βέβαια μην ενοχλείστε καλά. Λέω ότι έχω όραμα! Μου δείχνει εδώ κάτι ο καναλάρη. <Τοποιητικά> Δεν γίνεται ο καναλάρη, θα με πνίξεις. Ορίστε. <Τοποιητικά> <Τοποιητικά> Έλα. Α, όχι, δεν το λέω αυτό, δεν το λέω αυτό, δεν το λέω αυτό. Το λόγο είναι γνωστός που δεν το λέω. Έλα, λοιπόν, θα με πνίξει ένα καναλάρχη μου δείχνει εδώ, γκρι. Ουρρα, ουρα. Μαντίστας. Ουρα ουρα Λοιπόν, που λες, Λινάρα μου, ε, βέβαια, ε, τώρα εσύ είσαι απασχολημένο εδώ και κάτι μείνει, μείνει, πολύ μείνει. Με, να βγει του πηδί του οραματισμένου του πηδί να συ λοιπόν α, <σες> θα ασχολήσω τώρα μετά τα αλλά ναι σε παρακαλώ πολύ δηλαδή και εφόσον είσαι απασχολημένος και το, επιτέλους να τελειώσουν τα, να ξεκινήσουν τα οράματα να τελειώσει αυτή η προεκλογική περίοδος κρατάει κάτι μήνυ τώρα, μίνι πολύ μίνι βέβαια όλους αυτούς τους μήνυ πίσω από την πλάτη σου δεν τον έχουν απελώς α... α... α... α... α... α... α... Λοιπόν οι άνθρωπες κάνουν ωραία κόλπα Αλλά τώρα εσύ με αυτά θα ασχοληθεί μεγάλη Εδώ έχεις να πούμε έχεις <Π> αλέξει δες, έχεις και τι δεν έχεις Ελληνάρα μου, μου λέμε τώρα γόρι μου λοιπόν, Έχεις να σχοληθείς με τις διαμάχες ε, πολιτικών αρχηγών ε, τύπου ε, ποταμίσιων ε, καλλιτεχνών οι οποίοι δεν συμφωνούν Δημοσιογράφων οι οποίοι τέλος πάντων Είναι και αυτοί οι υποψήφιοι σωτήρες Μεγάλε Άκουσε παρακαλώ πάρα πολύ Εγώ δεν θέλω να σου μαυρίσω την ψυχή μόνο σου τη μαυρίζεις Την ψυχή σου Κοιμόμενος Τον ύπνο τη, του χορτασμού Α, Υπάρχει εκτό από τον ύπνο του δικαίου Υπάρχει και ο ύπνος του χορτασμού Κοίταξε να δεις τώρα επειδή ξεκινήσαμε με το φιλανθρωπικό έργων των κυριών και των αλυσίδων που πουλάγαν αρνή 399 κοίτα να δει την κατάδια η οποία ακόμη δεν πήρε μπροστά ε, δεν πήρε μπροστά η κατάδια από αυτό το καλοκαίρι πιλωτικά μπαίνει μπροστά το επίδομα του φτωχού οικογενειάρχη δηλαδή de facto μεγάλε στην Ελλάδα δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι φτωχή οικογενειάρχη 4.800 ευρώ εισόδημα το χρόνο με μόνη περιουσία το σπίτι που μένεις και δικαιούσε να είσαι φτωχός Το κράτος λοιπόν θα σου δίνει 200 ευρουλάκια το μήνα με κοινοτικά χρήματα Ήδες λοιπόν περάσαμε από τα χοντρά λεφτά που έρχονταν εδώ επιδοτήσεις και γινότανε ουίσια και βουλγάρες πουτάνες Λοιπόν, ε, τα, τα ξέχασα αυτά μεγάλε Περάσαμε στα 200 ευρώ το μήνα πτωχέ οικογενειάρχη Με κοινοτικά χρήματα Αν βέβαια είστε τετραμελής οικογένεια Τότε θα παίρνετε 400 ευρώ το μήνα Λοιπόν, και από το 2015 το πρόγραμμα θα είναι θεσμός Μπαίνει λοιπόν τώρα το καλοκαίρι μπροστά πτωχέ Κατάλαβες μεγάλε Η ανακάλυψη λοιπόν των... Ε... Φεουδαρχών στην Ευρώπη Φεουδαρχων ναζιστο... Φασιστών Είναι το δεύτερο στάδιο Του Ταμείου Ανεργίας Διότι όπως είπε και ένας εγκέφαλος Πολλά χρόνια πριν από μας Όταν τα έρεαν ε, τα γάλα τα, τα μέλια Και τα γλυκά κρασιά Ρε Μάπα, το Ταμείο Ανεργίας νομίζεις Ότι το κάνανε επειδή σε λυπηθήκανε Όχι αδερφέ μου Ναι, κατάλαβες γιατί το κάνανε Έτσι λοιπόν τώρα μπαίνει μπροστά Το πρόγραμμα το. Το πρόγραμμα όπως το είπαμε Το επίδομα του φτωχού οικογενειάρχη Κάτσε να δείξω Το, το επίδομα του φτωχού οικογενειάρχη Λοιπόν ηλινάρα μου Ενώ εσύ ορίστε παρακαλώ <Το> Ναι Άκριβος ναι <Το> Μπράβο σωστός Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Μπράβο, κύριε Τηλεακροατά μου. Πριν θέσομεν τι ερωτήσει, τι έβαλε εσύ. Α τι βάλουμε λοιπόν και εμεί τι ερωτήσει με τη βοήθεια του φίλου μα Τηλεακροατή. 4.800 ευρώ, πού να τα βρει. Από ποιο μεροκάματο να τα βρει. Πρώτον. Δεύτερον, το σπίτι πώ θα πληρώνει του φόρου για να είναι δικό του. Με τέσσερα... Αν έχει, λέμε, 4.800 το χρόνο εισόδημα. <κυρίζει> με συγχωρείτε και πάλι. Λοιπόν. Πού θα τα βρει Και τρίτον και κυριότερον ε, χορτασμένο μου Αθάνατε Τα βλέπεις τα ποσά 200 ευρώ Λοιπόν και 400 αν είσαι τετραμελής. Εκεί γύρω λοιπόν Κλειδώνουν οι μισθοί και οι συντάξεις Τα ποσά αυτά δεν είναι τυχαία Εκεί γύρω λοιπόν θα κυμαίνονται. Εμείς σας είχαμε πει 350 σύνταξη Με συγχωρείτε Καρκόνομαι, τι να κάνω. Λοιπόν, 350 σύνταξη και γύρω στα 400 ο μισθό. Α, δεν πέσαμε και πολύ έξω. Πάντως, εκεί γύρω κλειδώνουνε. Αυτές είναι οι απορίες από αυτή την είδηση. Μήπως έξω καμία... Α, ξέχασα ρε παιδί μου Κάτι δεν του ποιηδί τώρα. Και θα τα ανατρέψει αυτά ούλα. Θα βάλει μπροστά του όραμα. Αυτή είναι λοιπόν η ουσία της ιστορίας. Γύρω από αυτά τα νούμερα ελημέρα μου κλειδώνουνε οι συντάξεις και η μισθή αρχικά Αρχικά έτσι Διότι έχουμε και δεύτερο στάδιο Το δεύτερο στάδιο είναι Που όχι απλώς θα σε πονέσει Θα είναι και το τελειωτικό Φτωχαί οικογενειάρχοι φτωχό πλην Πλην Όχι μαλάκας μου ρε και Τι μου λες να πούμε; Φτωχός πλην Πλην Πλην Πες σου πει να μπροστά. Θα ξεχάσει μεγάλη το γίδια που αγώσια. Λιγότερα τραγόλια Έλα. Μπράβο. Πολύ σωστή Μπράβο, ρε. γι' αυτό Είμαστε, γι' αυτό είπα πλήν. Εδώ ο παρευρισκόμενος στο στούντιο μου πέταξε πτωχό πλήν. Μαλάκας αλλά εγώ δεν το λέω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πολύ σωστά σκέφτηκε στη λέει μου. Θα πάω εγώ τώρα να δουλέψω στα πιντάμυνα. Ακάτσου σπιτ. Αμ' δίνει το κράτο 400 ευρώ. Μεγάλε ο Ελινάρας δεν πεζόταν μέχρι τώρα Από εδώ και πέρα έχει να φάει βούρδουλα στον τροφαντό του ποπό Που δεν τον φαντάζεται Όχι μόνο δηλαδή η περατλάκα που λέμε εδώ στο χωριό μας Αυτή δηλαδή που δεν είναι ακόμα σε κομματικά, μαντριάκες ομάδες Θα το φάνε ούλοι Ούλοι θα το φάνε Με πρώτος τους αθάνατους ξέρει εσύ τώρα ποιοι είναι οι αθάνατοι Που σέρνονται για αγωνιστικές γυμναστικέ. Μέσω τους συνδικαλισμούς τους δρόμους Κυρία μου και κυρία μου Αυτά τα ωραία Συμβαίνουν την ώρα που εσύ Συνοστίζεσαι θα έλεγα Για να παλαμακίσει Τον Σωτήρα ο οποίος επισκέπτεται Την πτωχή πλην τιμή από όλη σου Όπως είχαμε εδώ υψηλές επισκέψεις Μας επισκεύει Μας επισκεύει Μας επισκεύει ναι Ο αντιπρόεδρος της Ευρώπης Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πρόεδρος του Πασόκ ε, Ευάγγελος Βενιζέλος και μας είπε not my lover. Yeah. Is not my lover. Λοιπόν και μας είπε Αυτά που μας είπε Ποιος κάθεται να ακούσει τώρα Αλλά εκείνο που κάνει εντύπωση Είναι ότι όχι απλώς πήγαν άνθρωποι Να τον υποδεχτούν Και να τον παλαμακίσουν. Καθόταν δεν είχε Τι γιαορτάκι θα μου πεις να έχει κανένας Στη τσέπη Αυτή βέβαια μην ξεχνάς Όλες αυτές τις μέρες που γυροφέρνουνε Και λένε τα δικά τους Πριν δύο χρόνια Τόσο λιγότερο Δεν τολμούσαν να βγουν από το καβούκι τους Πήγαινε η ροχάλα σύννεφο Και τώρα καμαρωτοί γυρνάνε Πουλώντας ευρωπαϊκά Και αυτοδιοικητικά οράματα Εμ τώρα το ερώτημα είναι Δεν τα θέλει ο ποπό σου Δεν τα θέλει ο ποπό σου Γιατί βέβαια ο γνήσιο Ελληνής στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις Θα τη βγάλω εγώ μωρέ τώρα μωρέ Αυτά είναι είναι χαζά Η νόησή σου έξυπνος Μεγάλε γίγαντα Γίγαντα της πολιτικής σκέψης Γίγαντα της κατασκευής Του χτισήματος, του μέλλοντος, του σπιτιού του, του, του, του, του παιδιού σου Έχεις πουλήσει το παιδί σου ρε. Για ένα κομμάτι κρέας Ούτε 3.99 που πουλάγε το lead Το αρνί δεν κοστί, Δεν έχει αξία το παιδί σου σήμερα Σκέψου το λίγο Και όσο κι αν τσαντίζεσαι τσιριζέ μου Ανεξάρτητα Έλληνά μου Ή οτιδήποτε άλλο είσαι Με αυτά που σου λέμε Σκέψου το λίγο Και θα πεις Πού το, το μπορει που πούσι μου δίκιο έχει Ούτε 3.99 Δεν έχει αξία το παιδί σου αυτή τη στιγμή στις αγορές των ξεσκιστών αυτής της χώρας που αποκαλούνταν Ελλάδα και τώρα είναι γεωγραφικό, πως μας είπε προς διαρισμό, πως μας το είπε εκεί ο καθηγητής του Τσίριζα γιατί ο Τσίριζα άλλο από καθηγητέ δεν βάζει στο δισάκι του σήμερα πάντως ή αύριο κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή το νέο μεσοπρόθεσμο είναι γύρω στα 8 δυσ ναι πουλάκι μου, είναι από αυτά τα οποία εσύ θα φας θα πιείς, που μοιράζει ο Σαμαράς πλεονάσματα, ευτυχίες 7 είναι το νέο μεσοπρόθεσμο εντάξει το οποίο προβλέπει μέχρι το 2.17 οικονομισιών και έχουμε αυξήσεις στους έμεσους φόρους, αυξήσεις στις κρατήσεις φόρων μισθών και συντάξεων και άλλα που θα τα μάθουμε αφού ψηφιστούν όπως πάντα διότι α, δεν τα βγάζουν και όλα στη φόρα οι άνθρωπες έχουν και άσου στο μανίκι εξάλλου μέχρι Μέχρι να πάρουν τις εκλογές δημοκρατικά πάντα ε, Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουν και λίγο κράτη Βέβαια κατά τη γνώμη μου βλακιά κάνουν Διότι του Έλληνοι ό,τι και να του πεις Ό,τι και να του κάνεις Τα πάει στο Μάντρί να ψηφίσει Δεν γίνεται να μην πάει Είναι... Πες το ρε, μου Είναι η πατριώτηση Είναι η πατριώτηση παρατάξιος και είναι και αριστερό, αριστερό, δηλαδή τι Ναι, κυρία μου και κυρία μου. Ορίστε παρακαλώ. Γιά μας ε, μπράβο τηλεπράτη μου, έχει δίκιο. Βάσει του νόμου και του. Τα είχαμε γράψει αυτά και στο άρθρο ότι είσαι ηθαγενή Ευρωπαίο πια. Λοιπόν, από ε, τι επόμενε εκλογέ, ακόμα και τι αποκαλούμενε εθνικέ, θα ψηφίζουν άπαντε εδώ. Γερμανοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Ισπανοί, όποιο γουστάρει. Κατάλαβες, μεγάλε. Οπότε, άντε, τελευταία φορά να βγάλει το πηδήμι του όραμα. <ΣΣΣΣ> το όραμα, λοιπόν. Λοιπόν, τέλο πάντων. Πάντω, σήμερα ή αύριο. 8 δις σου χώνει ακόμη το μεσοπρόθεσμο Εκτός τη συζήτηση η οποία γίνεται για επιμήκυνση του, πέους, ε, του, του χρέους Μα τι λέω κι εγώ Επιμήκυνση του χρέους που σημαίνει αυτά που λέγαμε Διότι δεν τα ξεχνάνε αυτοί Ότι όχι για 50 αλλά το πράγμα δεν τελειώνει στην Ελλάδα Δεν τελειώνει στην Ελλάδα Και την προσωπική μας άποψη σας την έχουμε πει επανειλημμένως Να την πούμε για μία ακόμη φορά Εάν δεν παίξεις μπάλα με τα κεφάλια τους Στις πλατείες Δεν διορθώνεται η κατάσταση Πρέπει να γίνεις μέση Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου βέβαια Μην ανησυχείς Έχουμε τον αγωνιστή της Δημοκρατίας Ο οποίος πήγε και στην Πορτοκαλία Στην Πορτοκαλία στην Πορτοκαλία. Πορτοκαλία είναι η, η άρταρε Νερατζοκολία στη Πορτογαλία πήγε ρε παιδί μου Ο Τσίπρας Και πήγε λοιπόν το παιδί είναι στο πρόγραμμα της Πενταήμερης Ορίστε περικαλώ no dose, Καλώς τον καλώς, καλώς σας βρίσκουμε no Εις τους αέριδες Σε όλες τις Μπαχάμες Εγώ δεν μπορώ να πάω that Πήγα that στη μία την παχάμα. Oh, no Μπράβο ναι και εσύ, Έλληνε μου, γιόρτασε το Πάσκα. Λαβρίσκα. Απ' τα τάπα. Μητσέκλυσει. Μη ναι. Να σε καλά, Παλιγάνο. Έλα. I παλούκι, you know. το παλούκι, στο παλούκι. Ναι I ναι. Θα βουλώσουν τα λούκια, ελα, γεια, γεια, γεια, γεια, yeah. Θα βουλώσουν τα λούκια, πάντα μεγάλε ε, Ελληνί μου Ή μεγάλο ή μικρό σταυρό έκανες λοιπόν, Σε αυτόν θα σε σταυρώσουν στο τέλος <μειργ Mihaly> Και δεν θα μπορείς και να ανακράξεις Η ΛΗ ΛΗ ΣΑΜΑΡΑΛΑΒΑ Όχι βάλες η <μει κάποια> Βενιζέλο Η <μει Announcer> ΛΗ Πορτογαλία λοιπόν Στο πρόγραμμα <μει Sections> της πενθύμερες του παιδιού μας Του σωτήρα μας Της ελπίδας του πλανήτη Και του σύμπαντος Ο Αλέξης μας πήγε λοιπόν Ταξιδάκι στην Πορτογαλία yeah. Μας είπε και είπε εκεί στο Γκαούτσο Λοιπόν ότι Οι ευρωεκλογέ είναι δημοψήφισμα ζωής It's gonna be... <laughs> Ναι It's gonna be... Σε μια Ελλάδα που Ακόμη πεθαίνουν άνθρωποι από την γρήπη Σε μια Ελλάδα που ακόμη πηδάν από τα μπαλκόνια Σε μια Ελλάδα που δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτε παραμόνο μόνο να βγει του με Το όραμα του θκόμας του πηδή Λοιπόν σε μια Ελλάδα που υπάρχουν υποψήφοι που τους προβάλλουν τα κανάλια τους να ομιλούν για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, έχουμε λοιπόν και το, το μέλλον, πώ το λένε ρε παιδί, τη Ελλάδα να πηγαίνει τα ταξιδάκια του, ο Αλέξης μας μα και να μα λέει από την Πορτογαλία, παρόντος εκεί του Γκαούτσο λοιπόν ότι οι ευρωβουλε... ευρωκλογές είναι δημοψήφισμα ζωής καλά κάνεις Αλέξη μου, ρεύμα έχεις πρόσεξε μην κρυώσεις αλλά θα σου πω τώρα μετά το τηλεφώνημα ορίστε μου Ηρεμήστε κύριε Τηλεακροτά μου. Ο Αλέξη μα δεν ήταν στην Ελλάδα να δει ότι καταστράφηκαν καλλιέργειε από τα χαλάζια που πέσανε διότι ο Απρίλη ήρθε καβλ. Κα κα κα κα Πώ ήρθε, τέλο πάντων ήρθε. ήρθε με μια διάθεση σεξουαλική στην Ελλάδα. Λοιπόν και καταστράφηκαν σοδιέ από τα χαλάζια, καταστροφέ από του νεροποντέ. Με αυτά θα ασχολείται τώρα ο άνθρωπο. Με αυτά θα ασχολούνται τώρα οι σωτήρε, Ρε Μεγάλε. Με αυτά θα ασχολούνται. Εδώ έχουν προγράμματα αλλά είπαμε, να δώσουν χωριά ολόκληρα για να ξεσκατίζουμε τους Βορειοευρωπαίους ή Σε παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν Σε παρακαλώ πάρα πολύ Αντί Καμία Καμία Φωνή μέσου μαζικής εξαθλίωσης Δεν Δεν Ανέκραξε αυτές τις μέρες Τα προβλήματα όχι μόνο αυτών οι οποίοι το τώρα το δεν είχαν να αγοράσουν αρνιά και τέτοια αυτά είναι μπυρμπυλωτά φύκια. Καταστράφηκε κόσμος από τα χαλάζια, από τις πλημμύρες, από... Ορίστε παρακαλώ. Καλώς τώρα. Δεκατ... Όχι ναι. Έλα με Από αυτό δεν το είπα, δεν το είπα, μα απόλυτο δύσκολο, να είσαι καλά Να είσαι... Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, Να καλά δε φίλε μου, να σε καλά, καλή σου μέρα Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ μου λέει, τι τσαμπουνάσρε; Τι φταίει το κράτος για τις αυτοκτονίες Έχει κάνει γραμμή στήριξης για τις αυτοκτονίες με χρήματα τη ΕΟΚ Αυτό παιδιά δεν το είχα τσιμπήσει μου το παιδό ο φίλος ο Δημήτρης Τι λέει ρε φίλε Έχεις δίκιο μεγάλο Που πας ρε και αυτοκτονάς Πάρε τη γραμμή στήριξης ρε Πάρε τη γραμμή στήριξης Πάρε τη γραμμή στήριξης Να δούμε πότε αυτή η γραμμή θα γίνει σκηνή Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Έχει δίκιο ο φίλος Ούλοι έχετε δίκιο Κυνηγώντας τους οραματιστές σας από πίσω Αλλά, Αλλά... Δεν θα το πιστεύετε αυτό το οποίο θα σας συμβεί σίγουρα ε, Τώρα Αυτοί όλοι Αυτοί όλοι λοιπόν όπως λέγαμε Οι οποίοι δεν άχνα δεν βγάζουν Ούτε για, το, για τον κόσμο που υποφέρει Ούτε για τον κόσμο που καταστρέφεται Ούτε για τον κόσμο που οδηγείται καθημερινά Στην ανεργία Συνεχίζει αυτό το παράδειγμα Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι η διαμάχη Υποψηφίου ευρωβουλευτού Του Τσίριζα Με άλλων ε, υποψήφιο του Τσίριζα και όχι μόνο αν στην Θράκη υπάρχει τουρκική μειονότητα ή αν η μειονότητα αυτή είναι Έλληνες μουσουλμάνοι όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν παίζοντας το παιχνίδι παίζοντας το παιχνίδι για να τον εντυπώσουν καλά κάνουν αυτοί, αυτοί καλά κάνουν. το θέμα είναι όλοι οι άλλοι μες στο Μαντρί αυτά πως τα ανέχονται τα ανέχονται θα μου πεις γιατί είπαμε το πίσω μέρος του μυαλού ο Έλληνη έχει εγώ θα τη βολέψω μω, ρε, τώρα που βγήκε και το επίδομα του φτωχού οικογενειάρχη α, τους... εδώ μάθατε τι έγινε με το επίδομα των 500 ευρώ ο άλλος είχε ε, κτός από πισίνες είχε σκάφος σκάφος 60 μέτρα ιδιόχτητο και έκανε αίτηση για το επίδομα των 500 ευρώ τελειώνει ο Έλληνη, δεν τελειώνει ο Έλληνη με τίποτα δεν τελειώνει ο Έλληνη. από Ελληνάρας έγινε Έλληνη πια με... πάντως ε... κυρία μου και κυρία μου εκτός αυτό να γλιστρήσουμε και εμείς τον Ταραμά και να αναφερθούμε στη δήλωση του υποψηφίου Ευρωβουλευτού με την ομάδα του Τσίριζα κυρίου Κουλόγλου Κούλόγλου με ο οποίος μας είπε σε συνέντευξή του ορίστε παρακαλώ με... έλα I got a passport officer Just I you want. Just wash yeah. yeah. I got wash para galo Ela Ela Έλα, γεια, γεια, έλα μωρέ που θες και θα πάρει επίδομα ο άρρωστος, ο άνθρωπος, ο άνεργος τώρα Άντε πάτε την γραμμή στηρίξη, καλά, είπε ο άλλος ο φίλος Το κράτος κάνει τα πάντα για σας Λοιπόν, αλλά σε παρακαλώ να γλιστρήσουμε λίγο στον τεραμά Ο ευρωβουλευτής λοιπόν, ο υποψήφιος κουλογλου, ε, κου, κου, κου, κου, κου, γλο, πες το ρε γαμόνο. Είπε λοιπόν, έδωσε συνέντευξη σε ένα... Ε, σε ένα site της, ε, ε, των Σκοπίων και είπε σας αποκαλώ και εγώ Μακεδονία όπως σας αποκαλεί όλος ο κόσμος ε, ναι τώρα τι να κάνουμε εμεί τώρα να τσατιστούμε σύ δεν τον είχες τον κούλογο δεν τον έχεις τον κούλογο για, για προοδευτικάντζα τόσο καιρό με τις περίφημες εκπομπές ε, διότι άλλες εποχές ο εξευτελισμένο άνθρωπο, μιλάμε τώρα για κάποιε άλλε εποχέ. Πήγαινε στη γωνία και δεν ξανασήκωνε κεφάλι Ίσως να ήσωστε νεούλια και να μην θυμόσαστε τα ρεπορτά, τα δίθεν ρεπορτάζ του Κούλογλου Λοιπόν, από το... όχι από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από το Αφγανιστάν ναι Λοιπόν, όπου τα παρουσίαζε ότι ήταν εκεί Αυτός ήτανε να πούμε στη Νέα Υόρκη έπαινε καφέ, έπαιρνε κάτι ε, πλάνα εκεί πέρα να πούμε Και, και είχε καταεξευτελιστεί μετά όμως ο Κούλογλου αντί να πάει στη γωνία πήρε εκπομπές εκατομμυρίων από την ε, κρατική ΕΡΤ και ήταν μεγάλο δημοσιογράφος και άνθρωπος της αληθείας. Μετά ξεσκίζεστε όλοι να μπαίνετε στο site του Κούλογλου, του Κούλογλου τον λένε και να ενημερώνεστε από αυτόν τον καθαρό δημοσιογράφο «μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου» να εξαργυρώσει αυτός ο εθνικός σωτήρας. Και την uh, πατριωτήλα του Να σε κυβερνήξει Κάτσε να βήξω, ρίστε Α, ah, μπράβο Μάρεσε, μάρεσε Μάρεσε, μάρεσε Μπράβο τηλεακροατή μου Μην τσέκλεις Η καινούργια εκπομπή του Cool of Look Δεν θα είναι ρεπορτάζ χωρίς σύνορα γιατί παλεύει ο Κούλογλου σήμερα μαζί με τον Τζίριζα Για μια Ελλάδα χωρίς σύνορα Είπε μεγάλη κουβέντα Και μου έρχεται αυτό να το κάνω και άρθρο Κύριε τηλεακροατά μου Ελλάδα χωρίς σύνορα Λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου Λοιπόν Να γένει και ευρωβουλευτής ο άνθρωπας Βλέπει τώρα κοίταξε να δει Τα κοντήλια Τα οποία μοιράζαν σε εκπομπές Σε site σε τέτοια Ε μην το πράγμα η Βουλή, εκτός των γνωριμιών και των ΚΟΝΕ, πληρώνει και καλά. Είναι πολλά τα φράγκα, παπάρι. Εξασφαλίζονται τα παιδιά μας. Εξασφαλίζονται. Αυτά, λοιπόν, με το «Σας προσφωνώ, Μακεδονία, όπως όλος ο κόσμος». Και βέβαια, αν δεν έκανε του Μπεκή ψιλοκομμένο, ειδικά η κυβέρνηση Σιμίτη, γιατί, γιατί τότε φούντωσε το θέμα με, τη... με τα σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αν δεν έκαναν τον Πεκύψη λοκωμένο, πάνταλοι και όλοι αυτοί οι τύποι, τα Σκόπια σήμερα δεν θα λεγόταν Μακεδονία. Και θα μου πείτε, Μεγάλη, τι σε κόφτη. Εμένα με κόφτη. Βέβαια, στην Ελλάδα, είπαμε, τα χωρίσαν τα τσανάκια του. Από τη μία είναι οι προοδευτικά για Ελλάδα χωρί σύνορα. Απ' την άλλη, παρέδωσαν τα κλειδιά τη εθνική ταυτότητα σε κάποιου άλλου. Και αντιμάχονται τα στρατόπεδα για να σώσουν το τρίτο το μακρύτερο. Γιατί αυτό θα σώσουν στο τέλο. Who walked in when I walked out Man. Who gave me that high baby Who said cat got the jealous of you I walked in when I walked out Don't you know you're my baby Who said cat got me glaring you. When we kiss, I gonna miss where it used to be Γεγονός είναι πάντως ότι πολλοίς κόσμος έχει συγχαθεί αυτή την εκλογική Μπορείστε παρακαλώ Έλα Δεν σε ακούω μωρέ, για ξανά πες το Με εντολή σαμαρά Τι Μπράβο, ναι Έγινε. Να είσαι καλά παλικάρι. Ναι, ναι, τα είχαμε πει αυτές τις ιστορίες Άκου τώρα, Άκου τώρα. Να σε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία ε, Αρκετό κόσμος Εξάλλου και από τις προηγούμενες αυτές εκλογέ παροδία φάνηκε ότι δεν ε, Δεν τσιμπάει Πια με αυτή την ιστορία να πούμε Των εκλογών Και κάνουν αποχή ο κόσμος Λαϊκά σας Με καταλαβαίνεις τώρα Λοιπόν, πρόσεξε τα κόμματα κάνουν ντους τους απέχοντες Από τις εκλογές Όπου με επίσημους ο, ο, υπολογισμούς Παίρνουν πλειοψηφικό ποσοστό του 30% Πρόσεξε οι, Παρότι έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό Κόμματα, κομματίδια, ομάδες Όλοι συμμετέχουν Στο, στο Θέλουν να, να γίνουν ευρωβουλευτές Όλοι ρε παιδί μου τώρα Παρόλα αυτά πάνω από 30% Έχει αυτή τη συχασιά να πούμε Και δεν δεν ενδιαφέρεται να πάει να τους ξαναψηφίσει Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Επειδή πάντα σας έχουμε τα καλά Και σας λέμε ειδήσεις που δεν θα τις βρείτε πουθενά αλλού Τώρα λοιπόν ορίστε παρακαλώ Ρε, δεν πάει να κάνουν ό,τι κάνανε μικρή να... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Βέβαια, καλά λέει Ξεθάψανε το, τώρα, ξεθάψανε το νόμο από 1 έω 10 χρόνια φυλάκιση για όσου δεν ψηφίζουν. Αυτό το έχετε υπόψη σα, έτσι. Εγώ δεν σα το λέω για να σα φτιάξω. Σα λέω το τι κάνουν για την παροδία αυτό, γιατί, για το φερετζέ αυτό τη δημοκρατία. Πάντω τώρα σα έχω ένα κομματάκι το οποίο δεν θα το βρείτε πουθενά. Ναι, πιστέψτε με, όπω κι άλλα που σα έχουμε πει, κι άλλα, άλλα που συμβαίνουν. Ο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το ξέρετε αυτό ποιο είναι. Μα είναι ο, ο πατριώτης Δεξιούλης Τατούλης Ουτατούλης λοιπόν Το 2012 Υπέγραψε μυστικά Μυστικά Την παράδοση όλων των υδάτινων πόρων Υπέργειων Και υπόγειων Σε ιδιωτικές εταιρίες Αν έχω αποδείξεις γι' αυτό Φυσικά και έχω Χωρίς κανένα λόγο λοιπόν Παρέδωσε όλης της Πελοποννήσου το νερό Στην ΕΙΔΑΠ Καλά μέχρι εδώ όμως με την εξαγορά της ΕΙΔΑΠ από την Γαλλική Σουέζ και την Ι Ι Ισραηλινή Μεκορότ Πού θα πάει το νερό Πού θα πάει το νερό Ποιοι θα έχουν Προσέξτε Και τον υπέργειων πόρων Και τον υπόγειων Πως τους λένε ε, Πως τους λένε τα νερά που είναι κάτω από το υπόγειον Μπράβο yeah. Λοιπόν Τα παρέδωσε όλα Τα υπέγραψε το 12 και δεν πήρε χαμπάρι κανένας στην ειδάπ. Η Εϊδάπη όμως πολείται αυτή τη στιγμή στην γαλλική Σουέζ και στην Ισραηλινή Μέκοροτ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι πόροι, πηγές, ποτάμια, υπέργεια, υπόγεια, λίμνες, στέρνες, τα πάντα μιλάμε. Αναφέρονται όλα. Θα πάνε στα χέρια της Μέκοροτ και της Σουέζ. Και το ερώτημα είναι, εσύ τώρα που έχεις πηγάδει στην, στην Πελοπόννησο σε ένα κτηματάκι Πιστεύεις ότι είναι δικό σου έτσι δεν είναι Μα το υπέγραψε ο άνθρωπος Το υπέγραψε Βέβαια θα μου πεις θα βρεθούν και εκεί οι σωτήρες Θα βγουν θα βάλουν ένα πανό πολύ Πολύνται τα νερά Λοιπόν θα στείλει Υποψήφια εκεί περιφερειάρχης ένα γράμμα <coughs> Καταλαβαίνεις αυτό το έκανε από το 212 ο, ο, ο πατριώτης Ορίστε, Παρακαλώ Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Να σε καλά. Δύο ερωτήματα λοιπόν, Ελληνί μου, μεγάλε μου, σκεπτόμενε κομματοτροφίου. Δύο ερωτήματα. Υπάρχουν άλλοι περιφερειάρχες οι οποίοι κάνανε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα, Επειδή παιδί μου, περιφερειάρχη Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μόλι το μάθουμε, θα σα το πούμε. Ο περιφερειάρχης άρχισε στη Θεσσαλία, Μακεδονίας τι είναι Την κάνανε αυτή τη δουλειά Ναι Το δεύτερο ερώτημα Το ξέχασα Α αυτά παθαίνω να έχουμε γιατί Τέλος πάντων Αυτά ψηφίζουν μεγάλε Αυτά ψηφίζουνε Καταλαβαίνει; α το δεύτερο λοιπόν είναι το εξής Πού πας λοιπόν Πατριώτες το ψηφίσαν τον Τατούλη Είδες λοιπόν πόσο σοβαρό πράγμα είναι Για να αναδείξεις στην περιοχή έναν τοπικό άρχοντα Είναι πάρα πολύ σοβαρό Ορίστε παρακαλώ <Το> Θα στο πω τώρα αυτό περίμενε Εδώ τώρα πρόσεξε Επειδή εδώ πήρε μια φίλη Και μου είπε για τα υδρόμετρα <Το> Περίμενε θα σου πω Παρακαλώ <Το> Έλα Έγινε, έγινε. Απαπακαγιά έγινε. Έγινε. κουβέντε. Κοίταξε να δει κάτι τώρα. Λοιπόν, είδε πόσο σοβαρό πράγμα είναι για να εκλεγεί ένα ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άιντε τώρα να ξεμπλέξουν με τα νερά στην πελοπόννησο. Πρόσεξε τώρα τι έγινε. Κυκλοφόρησε μια, δίμη, μια φήμη εδώ η οποία λέει θα βάλει ψηφιακά υδρόμετρα εδώ οι δήμαρχου. Ε, λοιπόν, και θα βάλει και στι γεωτρήσεις υδρόμετρα και Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μεγάλη. Αφού, αυτό το πράγμα είναι ήδη πουλημένο. Γιατί πρέπει να πληρώσει όλα ο τζίκος και το υδρόμετρο το ψηφιακό για να το πάρει έτοιμο ή αυτός που θα αγοράσει το φράγμα και τα νερά εδώ πέρα. Στο λέει κανένας υποψήφιος οραματιστής αυτό. Εδώ κυκλοφόρησε θα βάλει λέει ψηφιακά εδώ, εδώ στην περιοχή ψηφιακά υδρόμετρα. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ορίστε. <ΣΣ> αυτό θα έλεγα λοιπόν κατα... μου λέει ένας φίλος τώρα ότι αυτό δεν κυκλοφόρησε μου λέει είναι μελέτη δύο εκατομμυρίων ευρώ έλα απα, και υπάρχει λέει σε πρόγραμμα εδώ η δροδότηση της άρτας από τη λίμνη από το νερό του πουρναρίου δεν μου λένε μεγάλε πιο νερό δηλαδή το νερό που θα έχει μεθαύριο ο ιδιώτης, θα του βάλεις και ψηφιακά πως τα λένε οι υδρόμετρα θα του θα του έχεις έτοιμο όλο το δίκτυο αυτός μόνο να εισπράττει καταλαβαίνεις ρε μεγάλε πόσο σοβαρό είναι του παλικάρ εσύ τώρα κατεύγει από τον νησικουμείου να γεν η κουμιματικός η δημοτικά Κατάλαβε το ρε μεγάλε όταν, θα, όταν βέβαια με το πανό και με τις ερωτήσεις της ε, Πέστες, τις τι ερωτήσει ε, ε, του βουλευτού που θα κάνει και τα γράμματα που θα στέλνει. Ε, ε, ήδη θα σου έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί από το ιδιότι αλλά τώρα εσύ τώρα με αυτά θα κάτσει να ασχοληθεί. Το θέμα είναι να κερδίσω ο συνδυασμό μεγάλο. Yeah. Λοιπόν, τι λέει εδώ, έχω ένα μήνυμα. <coughs> Γεια σου, Εστάθη από την Κυψέλη. Να σε καλά, ρε Παλικάρι, ευχαριστώ πολύ για τι ευχέ και εμένα μου λείψατε. Εδώ ξανασυναντηθήκαμε. Ε, να έχουμε υγεία γιατί άμα δεν έχουμε υγεία στι μέρε μα, άστα να πούμε δεν τη βγάζουμε. Χαιρετισμού σε επευκαιρία εκτό από το Στάθι, από την Κυψέλη και σε όλου του άλλου φίλου που μέσω του ιερού Ιντερνεδίου μα ακούνε. Καταλαβαίνει τώρα αυτή την ειδισούλα ότι το νερό τη Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή περνάει στα χέρια ιδιωτών, δεν θα την κράξει κανένα να φωνάξει. Να κράξει ρε παιδί μου, να κάνει κρά, κρά. Από τις τηλεοράσεις και από τα κόλπα Εκτός αυτού πέρασαν και ένα νόμο Με τον οποίο οι μεγαλοκατασκευαστές Θα μπορούν να φτιάξουν υπόγεια πάρκινγκ Προσέξτε το αυτό αυτοκινήτων Τεραστίων διαστάσεων Αλλά λέει να είναι σύμφωνα με τους πολιοδομικούς κανονισμούς Και το σύνταγμα Προσέξτε το Υπουργείο, το Υπουργείο Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ Τεραστίων υπόγειων διαστάσεων και το Σύνταγμα και το Υπουργείο το ονομάζει καταφύγιο από φυσικές καταστροφές. Και τα καταφύγια αυτά από φυσικές καταστροφές θα γίνονται με δημόσια χρήματα και σε κοινόχρηστου χώρου. Ρε, πόσο θα σε δουλεύουν ακόμα, ρε. Πόσο θα σε δουλεύουν ακόμα, ρε. Πόσο θα σε δουλεύουν βαφτίζοντά σου τα, τα, τα μπρόκολα κατσίκια για να τα φά. Καταλαβαίνει τώρα. Οι μεγαλοκαρχαρίε με δικά σου χρήματα και φυσικά των προδοτών. Και των κατακτητών θα φτιάχνουν λέει υπόγεια πάρκινγκ σε δημόσιους χώρους όσο τους γουστάρει τεράστια Γιατί λέει θα είναι, θα είναι λέει καταφύγια να τρέξεις εκεί εσύ μόλις γίνει το τσουνάμι Μόλις πέσει πυρηνική βόμβα <Το> Ε δουλέψτε μας ρε αργάζει το ντομάρι μας κι άλλο <Το> Φτάσαμε στο σημείο κυρίες μου και κύριοι Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνάκια, ορίστε. Μα έλεγα και όταν είχα βγάλει τον επιφανιούχο, ο επιφανιούχο είναι κυρίαρχο του εδάφους του οποίου υποτίθεται ότι νοικιάζει για τα άστρα. Είναι δικό του. Τώρα λοιπόν. Ναι, πάει και αντίστροφα το πράγμα, πάει και από κάτω προς τα πάνω. Αλλά τώρα, σε παρακαλώ τώρα, είναι θέματα αυτά να ασχοληθεί ένας σοβαρός, αριστερός και δίκαθηγητής, ο οποίος είναι υποψήφιος, ας πούμε, με ένα αριστερό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Πάντως, μεγάλε, βάζουν μπροστά ο Σονούπο για την τροποποίηση του Συντάγματος για βουλή 200 βουλευτών. Η για γερουσία, νο... για Γερωσία για νομοθέτηση, ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων Άρση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων Διορισμός μονίμων υφυπουργών οικονομικών και εξωτερικών Προσέξτε Και ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το πράγμα ομοσπονδιοποιείται Λοιπόν, ομοσπονδιοποιείται για τις ε, ε, Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης Και βέβαια η ταλέπορος Ελλάς δεν θα είναι ας πούμε μια πολιτεία ξέρω εγώ. Όπως είναι ξέρω, η, η Νέα Υόρκια, ας πούμε Στην Αμερική Θα είναι ξέ, κάποιο έρημος Εκεί που είναι κροταλίες και τέτοια Βέβαια θα είναι μια καλή ε, Πολιτεία Όπου θα έχει πάρα πολλούς ξεσκατιστές Βορειοευρωπαίων γερόντων Και πάρα πολλούς υποτακτικούς Στην υπηρεσία των κατακτητών Στην καινούρια αυτή Θεούδαρχο φε, να φασιστοκρατία την οποία εκπροσωπεί η Ενωμένη Ευρώπη. Παρακαλώ. Έτσι, μπράβο φίλε μου, όπως τότε. Δύο είναι τα στρατόπεδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι Ελλάδα χωρίς σύνορα και το άλλο είναι Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστή η παρατηρήσή σου Έλα μωρέ τώρα που θα πάει σε παρακαλώ ορίστε παρακαλώ Έλα Κι αν πάει να τα Όλοι Όλο όλο Χαίρεστε Χαρούτε χαρούτε Χαρούτε θα βγει του πηδί Λοιπόν ελληνάρα μου Αυτή είναι η κατάσταση 200 βουλευτές για Ρουσία για νομοθέτηση Και τα λιμπάν και τα λιμπάν τα άπα με αυτά Τελειώνει η ιστορία Οι μεν παλεύουν για Ελλάδα χωρίς σύνορα Οι άλλοι για Ελλάδα χωρίς Έλληνες Τώρα όλα τα άλλα είναι μπουρμπούτσαλα Έτσι λέγονται στην καθομιλωμένη Μπαρμπούτσαλα Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή. Όλο λάδι, λάδι και από τη τα τίποτα. Με λέω όμως θα σου πω κάτι. Ότι συνέφαγαν υπουργοί και τραπεζίτες με το φιλάνθρωπο σώρο στη Μεγάλη Βρετανία για να δουνε ρε παιδί μου πώς θα καταλαβαίνεις τώρα. Άμα δεν συμφάγει ο υπουργός με το Ε, hey, καλημέρα σας. Λοιπόν που λες Ελληνίκα, είναι... μου άμα δεν συμφάγει ο υπουργός με τον τραπεζίτη, με τον Σόρο, ποιο θα φάγειρε. Εσύ που έπεσε μπουνίδι για αρνή 399 στη γερμανική αλυσίδα, σε παρακαλώ πάρα δηλαδή. πολύ. Πα... Αλλά, αλλά, δεν πάει ο Αλέξη στο debate. σιγα ο Αλέξη τώρα είναι παγκόσμιος. Είναι διαπλανητικός, θα πάει στο debate. Τι να το κάνετε το debate ρε όργια Ρε ε, ρε ραμο Ρε μάθανε και το Τι να το κάνετε το debate Τι να το κάνετε Αλλά θα πάει Μπορείς στο δεύτερο debate ε, να, να δει τι θα πει Ο Ιούγκερ και ο Σούλτς που είναι Αντίπαλοι ε, Μην ξεχνάς να πούμε ότι ο Σούλτς είναι σοσιαλιστής έτσι Ναι Λοιπόν και τον στηρίζει το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα μεταξύ των οποίων και του, του Βενιζέλ. Ναι. Λοιπόν 15 Μαΐου ίσως πάει ο Αλέξης, σε παρακαλώ πάρα πολύ Λοιπόν καθηγητής στην Άρτα αθωώθηκε ε, λόγω καθυστερήσεων της δικαιοσύνης Αυτός που υπέγραφε αντί 5.000 ευρώ σε μαθητές ιδιωτικών τεχνικών σχολών πτυχία Αθωώθηκε διότι δεν πέρασε λέει παραγράφηκε το αδίκημα Τράβαγε τα, τα μάγουλά του ο κατήγορος δημόσιος διοίκησης Ρακιτζής Ρε παιδιά εδώ μάμπου τίποτα τα, ξεχύλωσαν τα μάγουλα αφώς λοιπόν με 5000 μοίραζε πτυχία, πτυχία τα οποία ε, ήταν με 20 ξέρω εγώ και κάποιος έχει τη δουλειά του παιδιού σου που με την αξία του μπορεί να πήρε 19 στο σχολείο. Αυτή εσύ τώρα τι πως είπες πως... Ναι. ναι Το νούμερο των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο ζητάει ε, Απ' την αρχή ε, ζητάνε οι κατακτητές να απολυθούν ε, σα το έχουμε πει Είναι 450.000 minimum Τώρα μην κοιτάς που τα βαφτίζουν ε, με τα, Πώς τα λένε κινητικότητα Και όλες αυτές τις μπουρδες Αυτές είναι μπουρδες Οπότε λοιπόν το καινούριο νούμερο τώρα Μέχρι το τέλος του 2015 είναι ε, Προσέξτε το πετάξανα 150.000 δημόσιοι πάλι Και δεν θα βγουν όλοι στη σύνταξη αυτοί Πρόσεξε Μεγάλε αυτό που έρχεται μετά τις εκλογές και δει αφού, αφού ε, κάνουν ένα αγώνα τώρα για τις εθνικές εκλογές να τις πάνε στο τέλος του 2016 ξέρω εγώ πότε διάλο. λοιπόν αφού εξασφαλίσουν την κατάσταση που θέλουν έρχονται ωραία πράγματα έρχονται πράγματα ευτυχίας έρχονται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα, να τα, να τα βάλει ε, χορτασμένου νους αλλά ωραία θα είναι μην, μην ανησυχείς Το δυστύχημα είναι ότι ούτε και τότε όλοι αυτοί οι προσκυνημένοι θα πούνε όχι στο κομματοτροφείο τους, αλλά θα περιμένουν το Μεσσία βγαλμένο από τα κομματικά ε, σπλάχνα του κινήματος για να το σώσουν. Έτσι είναι. Στο Συμβούλιο Επικρατείας κατέφυγαν ε, ε, και οι πόρνες, Διαμαρτυρόμενες ότι με τα αντισυνταγματικά λουκέτα που μπήκαν από Πέρσι στα Μπόρε <εμπορουτήρα> <εμπορουτήρα> καταπατάτε το διεθνώς κατοχυρημα... κατοχυρωμένο δικαίωμα της οικονομικής και προσωπικής ελευθερίας. Τι να κάνω, <Τι> χάσαν το μυροκάματοι καθώς. <Τι> Πάνω όλα. Θυμόσαστε <Τι> όταν πνίγηκαν εδώ 90 άνθρωποι με το Σαμίνα, του... ποιος ήταν υπουργός ναυτιλίας μα ο Παπουτσίς που τον έχουν διορίσει τώρα σε κάτι ευρωπαϊκά εκεί, θυμόσαστε τι είπε γιατί να παραιτηθώ ας το πήγαινε και του καράβιο. έτσι είχε πει όμως ο... μετά την πρόσφατη τραγωδία στη Νότια Κορέα ο πρωθυπουργός ο πρωθυπουργός της χώρας παραιτήθηκε διότι πήγανε στον πάτο τα παιδάκια από ευθυξία παρακαλώ <laughs> να είσαι καλά, να σε καλά. Καλημέρα και στη φίλη μα την Εύη. Γεια σου, Εφη Να είσαι καλά, <Τι> ό,τι επιθυμεί. <Τι> ναι, ναι, ψηφιακά η <Τι> δρόμητρα θα, βάλουμε, θα σας θα σα βάλουμε ψηφιακά υδρόμητρα, υδρόμη, <Τι> Θα σας έχουμε ψηφοποιημένου όλου. Ψη... <Τι> Με ψήφο, αυτοί ακούν ψηφιοποιημένοι και... <Τι> <Τι> και σου λέει θα παίρνουμε ψήφο. Απευθείας, από το υδρόμετρο, το ψηφιακό Δώσε σωτήρα Αυτά δεν είναι, Εφή Αυτά δεν είναι η βρίδια που ζουν ανάμεσά μας Αυτά είναι Όπως έχω πει επανειλημμένος Διασταύρωση κακαράντζας με πυρηνική ενέργεια Δεν βρίσκεις τέλο μεγάλε πρέπει, πρέπει να υπάρξει πόνος Πολύς πόνος Για να... Διορθωθεί η κατάσταση. κατάσταση Δεν διορθώνεται με τίποτα Αλλά λέμε τώρα ρε. Κυρίες μου και κύριοι Αυτά τα ωραία συμβαίνωση Πως είπες θέλετε νεράκι Κάτω από τα βλάκια εκεί στην σου, Αλλά θα φάτε καλά Βέβαια μην ξεχνάς ότι όλοι αυτοί οι πατριώτες οι οποίοι τα κάνανε όλα αυτά, τα υπογράψαν όλα αυτά συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ μα είναι οι ίδιοι υποψήφιοι σωτήρες τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την ευρωπαϊκή κατάσταση και θα είναι και μεθαύριο για την εθνική Ά, θα υπάρχει και τέτοια, εθνική αυτή είναι κυρία μου και κυρία οι καθηγητάδε οι οποίοι πλακώσαν στον Τζίριζα και μα. Ε... Ερμηνεύουν από εθνικά μέχρι οικονομικά ε, Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αφού δώσαν τον αγώνα τους Στα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Για να κάνουν οι κουμανταδόροι τα κόλπα τους Και ούλοι τέλο πάντων Τους οποίους σε ένα αρθράκι Έτσι σημειώσαμε πάρα πολύ απλά Ότι όποιος ασχολείται σήμερα με την πολιτική Και δει αυτήν την πολιτική ε, ε, δεν είναι Πώς να το πούμε Πώς το είχα γράψει δεν θυμάμαι ε, ε, δεν είναι, είναι, είναι, είναι επικίνδυνος Είναι πολύ επικίνδυνος Όποιος ασχολείται με την πολιτική Σήμερα Αυτή την πολιτική Διότι όπως ξύπνησαν εδώ μια μέρα Και είδαν τα νερά Και τα φράγματα να πολλούνται έτσι θα ξυπνήσετε μια μέρα και θα δείτε πάρα πολύ χειρότερα Αλλά δεν σας σώνουν ούτε πανό, ούτε συνάξεις διαμαρτυρίας Λέμε τώρα, ούτε επιστολές επίδοξων σωτήρων Επιστολές που, παρακαλώ και ο Θεό παίζει παιχνίδια, όλοι παίζουν παιχνίδια. Κυρίε μου και κύριοι, επειδή φτάσαμε στο τέλο. Α, δεν φτάσαμε! Ορίστε παρακαλώ. Ορίστε. Μας συρρωνεύτηκε λέει ο Δένδιας Λέει 21.000 διαδηλώσεις κάναμε τα Τελευταίο ένα χρόνο ξέρω εγώ 21.000 διαδηλώσεις Είναι άλλο 21.000 διαδηλώσεις Άλλο μία επανάσταση να τους πάρει ο Οδιάλους όλους Και ποιος να επαναστατήσει ρε μεγάλε Ο παδός του λέει Ποιος Έλα μεγάλε Τώρα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι Α, Ορίστε. Γεια σας, γεια σας επαναστάτες Έλα, γεια, γεια Θα φάτε καλά κι εσείς, περίμενε Λοιπόν, σας έχουνε προγραμμένους Λοιπόν Ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους Όποιος βρει, ποιος τραγουδάει Κερδίζει ηλεκτρικό λουκούμι Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας Να το απολαύσουμε παρέα Αυτά το ρουφιανέψαν τον ταλέπαρο μπιρμπίλι, οι ρουφιάνοι τον έφαγαν κι αυτό. Με αυτό θα τελειώσουμε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πολύ για όλα Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας coma FM téo.